Καλησπέρα κύριε και κύριοι, η Λίνα Νικολοκοπούλου στο μικρόφωνο και μέσα σε αυτή τη ε, ζωντανή γραμμή πληροφορία σας και σχολιασμού των ειδικών γύρω από τα, τα θέματα νομίζω δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο ε, κατάλληλη, πιο ε, ταιριαστή στιγμή για ένα τίτλο που έχω στα χέρια μου από ένα βιβλίο και ο τίτλος είναι «Η ζωή σαν τιμολόγιο». Συγγραφέας είναι ο καθηγητής πολιτισμού στο Πανεπιστημίο Αθηνών, κύριος Βασίλης Καραποστόλης. Σας καλησπαιρίζουμε, ευχαριστούμε που είσαστε σε τέτοιες μέρες που είναι συνέχεια όλα τα μάτια στραμμένα στις κινήσεις της κυβέρνησή μα. Σας ευχαριστούμε που είσαστε στο στούντιο, στο κόκκινο. Καλησπέρα, χαρά μου. Και θα ήθελα πράγματι από την ευρύτητα της, της διάκρισης που έχετε πολλές φορές της εμπειρίες που έχετε ζώντας ε, αυθεντικά και, και, και πολύ θερμά σε αυτό τον τόπο τον, την Ελλάδα και έχετε παρακολουθήσει πολλά από τον κοινό βίο. Θα ήθελα με την επίγνωση του ψυχισμού των Ελλήνων να πούμε κάτι, να πούμε δύο λόγια με Ποια, με ποιες αρετές αυτή τη στιγμή είναι καλό να φουγραζόμαστε όλοι και να περιμένουμε όλοι τις εξελίξεις. Με ποιες αρετές από τον ψυχισμό μας. Δηλαδή αναγνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε μια ιδιοσυστασία οι Έλληνες. Ναι. Ε, βέβαια. Ε, πρέπει να ανακαλέσουμε ε, και να καταστήσουμε ενέργειες αυτές τις αρετές διότι η αλήθεια είναι κυρία Νικολαγοπούλη ότι για ορισμένους ήταν σε κατάσταση υπνώσεως ε, βρισκόμαστε σε ένα είδος ε, ε, λιθάργου μέχρι πρόσφατα και πρέπει να ξαναπιστέψουμε ότι ε, ορισμένες δυνάμεις και σε ένα άτομο αλλά και σε ένα ολόκληρο λαό μπορεί να ανέλθουν στην επιφάνεια αν τις καλέσεις με ειλικρίνεια και με επιμονή δηλαδή, το ζήτημα είναι ότι όπως λέμε πολλές φορές ότι δεν έρχεται κάτι αν δεν το ζητήσεις, αλλά το πώς θα το ζητήσεις. Επομένως, εάν ζητήσουμε να έχουμε θάρρος, στένος, εγρήγορση και σωστή κρίση, αυτό πρέπει να το ζητήσουμε και να το συνδυάσουμε με εργασία πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να ζητήσεις να πεις «Ας μου έρθει το θάρρος». Αυτό δεν γίνεται. Θα πρέπει να, να μπεις πώς θα εργαστώ ώστε αυτό που διαισθάνομαι ότι υπάρχει ως απόθεμα μέσα μου να έρθει και στην ως λαός επιφάνεια. να έρθει στην επιφάνεια. Άρα έχει σημασία η αυθεντικότητα της κλίσος. Πώς θα το ζητήσουμε. Πάντως η επιλογή, η τελική πράξη του ελληνικού λαού στις τελευταίες εκλογές δήλωσε μία, ένα, ένα αίτημα που υπήρχε τα τελευταία χρόνια και βρήκε το θάρρος να το κάνει πράξη δηλαδή εγώ αισθάνομαι ότι κάτι έχει ζωντανέψει σαν αίτημα ζωής, σαν αίτημα επιστροφής, αυτό που λέμε τις χαμένης τιμής της κοινή γνώμης δηλαδή κάπως αισθάνομαι ότι ο, ο κόσμος αυτή τη στιγμή με μεγαλύτερη ε, ε, πως να το ποδύψα κοιτάζει αυτά που συμβαίνουν και mm. συμπαραστέκεται ναι. και μάλιστα δεν, έχει, δεν αρκείται στη λογική της ανάθεσης μόνο μέσω των εκλογών νομίζω δύο φορές την περασμένη εβδομάδα και την Τετάρτη αλλά χθε βράδυ σε πολλές πλατείες δεκάδες χιλιάδες πολίτες δώσαν ένα παρόν θέλοντας να υπενθυμίσουν σε αυτή την κυβέρνηση ότι δεν τη ανέθεσε απλώς μια εξουσιοδότηση είναι εκεί περιμένει, αγωνιά, έχει το χαμόγελο και ταυτόχρονα σφιγμένο το στομάχι, γιατί έχει απέτηση να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ναι. Ε, εδώ νομίζω ότι χρειάζεται να σκεφτούμε το ζήτημα της ελπίδας, το οποίο είναι μια λέξη η οποία βεβαίως έρχεται και ξανά έρχεται στο στόμα όλων μας. Αλλά εδώ, όπως είπαμε και στο θάρρο, χρειάζεται και εδώ εργασία. Δηλαδή η ελπίδα δεν είναι ένα αίσθημα το οποίο μπορεί να έλθει επειδή θα ήθελες να σε εξυπηρετήσει θα έρθει επειδή εσύ εργάζεσαι πάνω σε αυτό το υποστηρίζεις και το συνδυάζεις με ενέργειες τις οποίες θα κάνεις και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην ελπίδα και στην επιθυμία διότι η επιθυμία μας δένει σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, δηλαδή λέμε ε, πότε θα γίνει αυτό, πότε θα έρθει η κατάσταση πάλι εκεί που επιθυμούμε. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Ενώ η ελπίδα δεν μας λέει πότε θα έρθει αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση εκεί που επιθυμούμε, αλλά μας λέει ότι εσύ διανοίγεται εντό σου το αίσθημα της δυνατότητας, ότι μπορεί να συμβούν πράγματα τα Ο οποία μάλιστα. δεν ήλπισαν ότι θα συμβούν. Δηλαδή έχει μια, ένα πλατήτερο φάσμα η ελπίδα, ενώ η επιθυμία σε δένει με ένα αντικείμενο, το οποίο αν σου λείψει μπορεί να καταρρεύσεις. Εκείνα, εκείνα το πρόβλημα. Ε, βλέποντας ε, όλοι σήμερα τις συνεδρίες του Eurogroup, περιμέναμε έχοντας κατά νου και στα χείλη τη λέξη συμβιβασμό. Ήταν μια λέξη που την είπε και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών ο Σόιμπλε, είναι μια λέξη την οποία τη λέει και η κυβέρνηση όταν τη ζητάει την ενδιάμεση συμφωνία. Εγώ λοιπόν διάβασα πολύ προσεκτικά το τελευταίο σας βιβλίο, όπου έχετε μια, ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στη λέξη συμβιβασμό. Λέτε λοιπόν για τους Άγγλους, η λέξη συμβιβασμός περιέχει τη λέξη αυτοπεποίθηση. Για τους Γάλλους, με τη δική τους ιστορία, είναι η λέξη κοινωνικό συμβόλαιο. Εμείς μέχρι τώρα είχαμε κατά νου ότι συμβιβασμό σημαίνει ήττα. Ότι mm. ήταν ένα στερεότυπο με ένα αρνητικό πρόσημο. Mm. Αναρωτιέμαι λοιπόν αυτός ο συμβιβασμό τον οποίο όλοι προσδοκούν. Προφανώς. Ναι. Και οι Έλληνες ναι. πολίτες ένα συμβιβασμός ναι. που να είναι μια γέφυρα συνεννόησης ναι. απέναντι στους Ευρωπαίους που να μας δώσει όμως μια προοθετική δύναμη, να εφ... ναι. ένα εφαλτήριο για μπροστά και όχι πίσω. Ναι. Ε, αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος να εκλειφθεί ο συμβιβασμός ω ήττα και διπροσωπική ήττα. Με το συμβιβασμό εκχωρείς κάτι για να κερδίσει κάτι άλλο Αυτό τι προϋποθέτειται εις προτεραιότητες Τι είναι πιο σημαντικό έναντι του λιγότερου σημαντικού Εκεί είναι το ζήτημα, δεν είναι αν ποιοι θα ιτηθούν και ποιοι θα νικήσουν είναι Γιατί μπορεί ο συμβιβασμός για μας, ο, ο, ο 20% όπως λέμε mm -hmm. ή ο 30% Να τον θεωρούμε πιο σημαντικό για να συνεχίσουμε να κάνουμε τα πιο σημαντικά περαιτέρω Στη συνέχεια. Αυτό δηλαδή είναι ζήτημα του πώς σταθμίζουμε εμείς τις ανάγκες μας και τι προτεραιότητες βάζουμε και όχι πώς θα εκλειφθεί ο ένας συμβιβασμός με τους όρους αριθμητικού ή από τον ένα ή από τον άλλον. Άρα προϋποθέτει μία επίγνωση του τι θέλουμε. Και για μένα εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Θέλουμε να ζήσουμε μια ζωή η οποία θα μας εξασφαλίζει την ανάδειξη των ικανοτέρων θα μας εξασφαλίζει το άνοιγμα στις δυνατότητές μας γι αυτό περιμένουν οι Έλληνες γι' αυτό είναι μαγκωμένο όπως είπατε δεν είναι για το αν θα γίνει ο καλός ή ο μέτριος συμβασμός είναι θα αναδειχθούν ε, από, από τους κόλπους του ελληνικού λαού οι ικανότεροι και αξιότεροι επιτέλους αυτό είναι το μεγάλο αίτημα ο κόσμος στην ουσία θα ήθελε να τελειώνει αυτή η ιστορία με τον καλύτερο φυσικά δυνατό τρόπο, αλλά δεν είναι αυτό που τον βασανίζει. Είναι στη συνέχεια, εάν καθώς αρχίσει και η ζωή και θα κυλάει πάλι, θα μετατραπεί, όπως λέμε και στο βιβλίο, σαν ένα τιμολόγιο, που θα λέμε ότι αυτό πληρώνεται με αυτό, εκείνο μετάλλο, ή η ζωή θα υπερβεί την τιμολόγησή τη και θα δώσει προβάσμα στους ικανούς. Αν δείτε τις στατιστικές που γίνονται, τι απασχολεί περισσότερο τους Έλληνες σήμερα, όχι αυτές τις μέρες, παλαιότερα ήταν η περίθαλψη, δηλαδή το πώς θα αντιμετωπίσει κάνει τη φθορά απέναντι στο ε, όταν, χρόνο. Βρεθεί στο χρόνο, όταν βρεθεί σε κατάσταση αδυναμίας και πώς θα τον μεταχειριστούν και δεύτερη, η αξιοκρατία. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, δηλαδή οι Έλληνες είμαστε ένας λαός με φιλοδοξίες οι οποίες δεν τολμούν να βγουν στην επιφάνεια και όποτε βγαίνουν, βγαίνουν πολλές φορές άτσαλα και κατευθυνόμενες σε άμεσες ενέργειες για να προσποριστούμε ωφέλη ή για να καταναλώσουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά υπάρχει ένα βαθύτερο στρώμα φιλοδοξιών το οποίο διστάζει να βγει στην επιφάνεια γιατί προεξοφλείται ότι δεν θα βρει διέξοδο, mm -hmm. δεν θα έχει άνοιγμα. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Εάν δηλαδή δοθεί από την πολιτική ηγεσία το, το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να αναδείξουμε τους ικανότερους από, σε όλε τις βαθμίδες του επαγγελματικού βίου της κοινωνικής ζωής, τότε νομίζω θα πνεύσει ένας άλλος άνεμος αυτοπεποίθησης στην ελληνική κοινωνία. Ε, κύριε Καραποστόλη, διάβασα πραγματικά με μεγάλη. Θέλω να πω ότι ο κύριο Καραποστόλη ήταν καθηγητή μου τη δεκαετία του 1980. Το παρόλα, το αυτά... ναι. Ναι, παρόλα αυτά, <σχ> πώ είναι η νιώτη, παρακολουθούσα όσο παρακολουθούσα ό,τι καταλάβαινα τώρα. Με πόση διαφορετική ματιά μπορεί πια να στέκει στα αναγνώσματα με μια συσσωρευμένη εμπειρία και με μια άλλη γνώση. Και έτσι λοιπόν το βιβλίο σα θεωρώ ότι είναι ένα άθροισμα αποστολίδια, όχι μόνο λεκτικά, αλλά και. Σκεφτόμουν το εξή, πόσο ωραία μπορείτε να λέτε πράγματα που ενδεχομένω εγώ με τη δημοσιογραφική ξύλινη γλώσσα να μπορώ σε ένα τρίλεπτο να τα έχω ξεπετάξει. Ενώ εσείς είναι ένα κέντλημα. Λέτε λοιπόν τώρα για το λαό. Για παράδειγμα, λέγαμε προηγουμένω για τι πλατείε, έτσι. Εκφράζεται ο λαό. Κάνατε λοιπόν μια ολόκληρη ανάλυση στο βιβλίο σας και λέτε λοιπόν αυτοί που είχαν μια θητεία με πόνου και με ποιο βηματισμό πορεύτηκαν στη ζωή του. Λέτε λοιπόν ότι οι το, πορεύονται με την αταραξία και αυτό είναι το βασικό του στοιχείο για να προχωρήσουν μπροστά. Και τον οι έλεγχο, Ρώσεις, και τον, και τον, έλεγχο των τον επιθυμιών. Τον α, ακριβώς. Οι Ρώσοι με την καρτερία που μετατρέπεται σε πίστη. η Ισπανοί με το απόλυτο που είναι ταυτισμένο με το πάθος και οι Έλληνες λέτε αυτό που έχουμε είναι η έκφραση ναι. και όχι η σιωπή είναι η δύναμη ζωής. Ναι. Τόσο καιρό όμως αυτή η σιωπή είχε μετατραπεί σε μία απόσυρση, μάλλον η σιωπή υπήρχε και ήταν απόσυρση ναι. και δεν υπήρχε αυτή η έκφραση. Ναι. Αναρωτιέμαι τώρα λοιπόν, ναι. βλέπετε ότι αυτό πάει και ξαναβρίσκει ο Έλληνας αυτό το χαρακτηριστικό που το αποδίδετε εσείς. Ναι, μόνο που πέρασε αρκετός καιρός ε, που ήταν, αφιερώθηκε στο ανέκφραστο θα έλεγα. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν πάψει να συζητούν αρκετά Είχαν κλειστεί αρκετά στον εαυτό της, η πόλη είχε ερημώσει και γι' αυτό το λόγο, ενώ υπήρχε ένα απόθεμα εκφραστικό μέσα στον ελληνικό λαό, διότι η παράδοσή μας, ο πολιτισμός μας είναι προφορικός. Δηλαδή και γι' αυτό εκπλήσονται σε πολλά έντυπα και φίλν που έχουν γίνει, γιατί οι Έλληνες, ενώ ζουν τόσο δύσκολε στιγμές, κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και συζητούν και συζητούν και λένε τι έχουν και λένε και αναρωτιόνται και μάλιστα και το γελιογραφούν αυτό. Και η έννοια της ε, αυτού που λέμε ε, στα καθημάς το συμπόσιο Δηλαδή παρέα να ενωθεί συμπόσιο, γύρω ναι. από ένα τραπέζι ναι, με ό,τι μας βρίσκεται α, Αλλά α, ναι. να βάλουμε ναι. την να, τροφή στη μέση για είναι, να πώς, μιλήσουμε είναι πολύ σημαντικό και οι Έλληνες από ένστικτο Όπως και άλλοι λαοί θα έλεγα τα παλαιότερα χρόνια και πιο πολύ αυτό Συνέτρωγαν για να μην αλληλοφαγωθούν ναι. Δηλαδή η, η, το τηλετουργικό αυτό στο οποίο παρουσιάζεται η, η τροφή Εναυθονία σε ηρεμή Ήδη από τα αρχαία χρόνια έχουμε τον Αριστοτέλη και, Ο οποίο μας υπενθύμιζε ότι πραότητα έρχεται στους ανθρώπους Όταν είναι ενεορτή Δηλαδή όταν δεν υπάρχει κάτι για να το διεκδικήσουν Άρα εμείς επειδή είχαμε στενότητα πόρων Πάντοτε είμαστε μέσα στο λίγο όταν στρονόταν το τραπέζι και υπήρχαν ε, α, τα αγαθά τα οποία μπορούσαν να απολαύσουν όλοι, ηρεμούσαμε. Επικρατούσε η Ναι, ειρήνη. Και, και το γιορτά... γιορτάζαμε... Γιορτή και ευχές. Ναι. Με το, ας πούμε το κρασάκι που ναι. λέγαμε εφιές εφιές ναι. Για να ναι. ξορκίσουμε πράγματι ναι, ναι, αυτό ναι, ναι. που λέτε... Τι... Η βαθύτερη ευχή ήταν να μην αλληλοφαγωθούμε. Ακριβώς, αυτό να έχουμε ομόνια. Ναι. Να έχουμε και αυτό, γι αυτό στην ελληνική κοινωνία, ενώ είμαστε πάρα πολύ συμφιλιωτική και ευέλικτη στις συναναστροφές μας στην πολιτική ζωή η κυριαρχή, η και αυτό το σκληρό, η σκληρή διαφορά πληγώνει πάρα πολλές φορές δηλαδή πρέπει να έρθει και αυτός ο πλούτος το άνοιγμα που παρατηρούμε στην κοινωνική ζωή και να περάσει όσο μπορούμε μέσα στην πολιτική ώστε να γίνονται και ανοίγματα και να δέχεται κανείς την ήττα και τον περιορισμό σαν, ε, την, ε, σαν κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει, ναι. ότι δεν είναι καταστροφή, δεν είναι καταστροφή για το σύνολο. Και επομένως υπάρχει ένα μάθημα που πρέπει να αντλεί και η πολιτική από την κοινωνία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πάντως πιστεύω πάλι ότι τα τελευταία χρόνια... Υπάρχει αυτή η πίεση της κοινωνίας για άλλου τύπου συνεργασία ε, ναι. μεταξύ των ναι. φορέων των πολιτικών κομμάτων. Ναι. Δηλαδή είναι ευανάγνωστη αυτή η πίεση. Ναι. Υπάρχει επιθυμία, επιθυμία από αυτού. Επιθυμία, κόσμο. επιθυμία ναι. μεγάλη Να του δει δηλαδή ναι. να, να συμπράττουν, να τους δει Α, να, ναι. να μπορούν ναι. να ανταλλάσσουν ναι. μέσα από διάλογο ναι. Ναι. τα επιχειρήματα και να πράττουν ναι. πιο, πιο, ναι. πιο εύρωστα και πιο. Είναι σαν ένα λαϊκό όνειρο, Σαν ένα λαϊκό Έτοιμα και όνειρο ταυτόχρονα δηλαδή και συνδέεται με αυτό που είπα πριν για τους καλύτερους στην πράξη γιατί όταν συνεργάζεται κανείς σε επίπεδο διακυβέρνησης δείχνει ότι μπορεί να διαλέγει την καλύτερη πλευρά του συνομιλητή του και να αφήνει στην άκρη τη χειρότερη και έτσι αυτό το έτοιμα το, το νομίζω ότι αν γίνει αποδεκτό και περάσει στην πολιτική θα έχουμε μια... Ε, καλύτε, θα υπάρχει μια καλύτερη πορεία στα πράγματα αρκεί να υπάρχει να αφουγκραστεί κανείς το τι συμβαίνει ε, κάτω στα, στα κατώτερα στρώματα, λαϊκά στρώματα στα κανότερα κοινωνικά στρώματα πάντως πιστεύω ότι το ύψιστο αίτημα που υπήρχε τα τελευταία χρόνια και ε, έβαινε ε, ε, κορυφ, ας πούμε να γίνεται κορυφαίο ήταν το να αισθανθεί ο πολίτης ο άστεγος, ο άνεργος ότι σέβονται τη ζωή του δηλαδή mm, οι, οι αναγγελίες οι εξαγγελίες ή τα, τα ψευδεπίγραφα ότι πάμε καλά ότι βγαίνουμε ότι αυ... mm. αισθανόταν ο άνθρωπος ότι δεν τον μετράνε δηλαδή δεν έχουν μάτια για τη δική του πραγματικότητα και του λένε άλλα mm. Mm. εάν ας πούμε αισθανθεί ο κόσμος ότι τον κοιτάς πράγματι έχεις Μέριμνα mm. για αυτό που περνάει. Mm. Μπορεί εύκολα να, να πάρει κουράγιο, μπορεί εύκολα να αντέξει και τα δύσκολα. Mm. Αλλά θέλει τη ματιά mm. από του ηθήνοντε mm. mm. να τον μετρήσεις σαν mm. mm. ναι. άνθρωπο. Και να το απευθυνθεί. Να το απευθυνθεί με, με κάποια ειλικρίνεια. Γιατί οι ψευδολογίες στην πολιτική τα τελευταία χρόνια ήταν κάτι που πραγματικά μαράζουν ε, και τον θεατή και τον ακροατή ε, αυτών των Και ε, των ε. ναι. απέλπιζε. και υπήρχε η αίσθηση ότι υπάρχει ένα διέξοδο πάνω σε αυτό. Όμως, ε, είπατε για σεβασμό, μερικά αισθήματα πρέπει να τα ανακτήσουμε. Δηλαδή, το σεβασμό, μιλάμε και για αξιοπρέπεια, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Αυτά τα αισθήματα δεν έχουν όμως τιμολόγηση. Δηλαδή, η αξιοπρέπεια τι είναι. Η αξιοπρέπεια είναι ένα αίσθημα που δεν μπορείς να το ανταλλάξεις με κάτι, με κάτι άλλο, να πεις, δηλαδή, είμαι αξιοπρεπής, αλλά αυτό... Θα το απέσυρα εάν μου δώσεις αυτά. Ναι. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Ναι. Να πεις δηλαδή είμαι λίγο αξιοπρεπή, αναγκάζομαι για να πάρω αυτά. Είναι κάτι το απόλυτο. Επομένως, όταν μιλάμε για αξιοπρέπεια, πρέπει να έχουμε κατά νου αυτό. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή κατά τις οποίες κάποιος αναγκάζεται να ρίξει νερό στο κρασί του. Ναι, αλλά... Δεν σημαίνει ότι πάβει να είναι αξιοπρεπής. Εάν επανέλθει στο αίτημά του και θέλεις θε, θε, και πάλι να γίνει αξιοπρεπής, τότε πρέπει να είμαστε πιο ευρύγοροι και να το δεχτούμε αυτό. Δηλαδή, υποχωρήσεις μπορεί να γίνουν, σκόντα μπορεί να γίνουν, αλλά στο όνομα τίνο επανέρχεσαι εσύ και ξαναθέσει να γίνεις αξιοπρεπής, ότι θεωρείς ότι υπάρχει αξιοπρέπεια. Άρα υπάρχει μια έννοια, μια καθολική έννοια και μια αξία που λες ότι εγώ μπορεί να μην την υπηρέτησε επαρκώς, αλλά αυτή υπάρχει. Mm -hmm. Και επομένω επανέρχομαι εγώ. Mm -hmm. Όπως και στο σεβασμό. Κύριε Καραποστόλη, λέτε ένα πολύ ωραίο δίλημα. Ή θα ζούμε... Ή θα λογαριάζουμε για να εξηγήσετε και τον τίτλο που δώσατε, έτσι το εξέλαβα εγώ, «Η ζωή σαν τιμολόγιο στο τελευταίο Με. σας βιβλίο». Λέτε λοιπόν κάτι που εγώ διαβάζοντάς τα προσπαθούσα να βρω τον εαυτό μου σε τι υπάρχει ε, μέσα σε αυτό. Λέτε, «Όταν κάποιος συνηθίζει να χειρονομεί». Όταν συνηθίζει να φωνάζει αντί να ψιθυρίζει, όταν θέλει να τον αγαπούν αντί απλώς να τον στηρίζουν, πράξεις στην οποία θα αρκούνταν οι βόροι για να θυμηθούμε mm. και το ρουσό, τότε μοιραία παραδίδεται ολόκληρος και αναλύσκεται μέσα στη σχέση του με τους άλλους και ό,τι προκύπτει κατόπιν είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Δηλαδή περιγράφεται τέσσερα χαρακτηριστικά σε έναν άνθρωπο που τη ζωή του δεν τη βάζει στο ζύγι και mm. θέλει να ζει και όχι να λογαριάζει, ναι. όπως λέτε συγκεκ... ναι. πολύ ναι. συγκεκριμένα. Και εδώ σημειώνεται και τη διαφορά ανάμεσα στο, στο Βόρειο και στο Νότιο, χωρίς να είναι απόλυτη, αλλά το ζούμε αυτέ τι μέρες. Και δηλαδή, είναι βλέπουμε... εκπληκτικό το πώς εξηγείται τις διαφορετικές ναι, προσεγγίσεις ναι, των Βορείων ναι, και των Νοτίων, ναι, ναι. Βλέπετε των σή... Γερμανών και ναι. των Ελλήνων. Ναι. Σήμερα, τη σημερινή μέρα και τις προηγούμενες, και αυτές που θα ζήσουμε, θα οξυνθεί, θα πάρει ένα δραματικό... Μια δραματική διάσταση. διάσταση αυτή η διαφορά που δεν είχε αναδειχθεί μέχρι τώρα πολύ λέει στο πώς στέκεται κανείς απέναντι στη ζωή και στον κόσμο. Ο βόριος άνθρωπος, ο βόριος πολιτισμός βασίζεται πράγματι σε αυτό που υπορούσα ότι χρειάζεται κανείς τους άλλους για να τον βοηθούν. Δηλαδή, σε, βλέπετε ακόμα και στα ερωτικά τραγούδια που είναι η αρμοδιότητα της κυρίας <laughs> Νίκοα Λαποπούλου Όχι τα ερωτικά, γεννήκεται το τραγούδι Λέμε η, η φράση «A Ποτέ σε ελληνικό, σπάνια σε ελληνικό τραγούδι και με άλλη χρήση θα πει κανείς με ερωτική έννοια «σε χρειάζομαι» Βλέπετε ή δέστε την έκφραση ε, «love affair» Ο έρωτας γίνεται ερωτοδουλειά Δηλαδή, μία δουλειά που πρέπει να γίνει καλά και με τους σωστούς όρους. Θέλω να πω ότι σε αυτό τον πολιτισμό ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία η λειτουργικότητα. Δηλαδή πώς μπορεί κανείς να είναι λειτουργικός, να χρησιμεύσει στον άλλον, να τον βοηθήσει. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά δεν εξαντλεί για τον νότιο όλο αυτό που θα λέγαμε ανθρώπινη υπόθεση. Για τον νότιο άνθρωπο είναι το να... Το να, το να αγαπηθεί και να αγαπήσει Όπως ε, είναι αυτό που λέτε ας πούμε πάλι βοηθάει να κατανοήσουμε τους βόρειους Που λέτε ότι το να μπαίνουν, να θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία ας πούμε μιας ε, εργασίας Τους ε, δίνει έναν άξονα που τους θεραπεύει το, το κενό ή την αγωνία ναι, ναι. Δηλαδή τους δημιουργεί μη, ε, Μία ναι, οδό ναι, ναι, Και ένα, ναι, ναι, ένα ναι, ναι, σκοπό ναι, ζωής ναι, ναι, ναι. Ενώ σε Αντίθεση ας πούμε εμείς εδώ Πιο πολύ θέλουμε Να πράττουμε ε, Αυτόβουλα δηλαδή Έχω ναι, ας πούμε ναι. ένα, μια έννοια Μ' αρέσει ναι, να ασχοληθώ ναι. με κάτι ναι. Είναι ερωτική σχεδόν η σχέση Με αυτή ναι, τη, ναι, την ναι, υπόθεση ναι. Δηλαδή ναι. να πάει ο άλλος ας πούμε Με τη βάρκα του ναι, ε, ναι, να ναι, ψαρέψει ναι, ναι, Να πάει στο ναι. ποστάνι ναι. του να κάνει αυτό ναι, ναι. Δηλαδή αν μας άφηνε κανείς Ή ο ξυλουργός Ή ο ναι, ναι, ναι. Θέλει να έχει έναν έρωτα με το αντικείμενό του ναι, ναι, ναι, ναι, Να απομακρύνεται Να το ξαναβλέπει Και ακόμα και έρωτα και με την ίδια του Την ομιλία Νομίζω ότι από τα πράγματα που παθιάζουν πιο πολύ τους Έλληνες είναι η έκφραση γνώμης. Δηλαδή αυτό ένας βόρειος, τυπικός βόρειο μπορεί να το θεωρούσε χάσιμο χρόνου. Ενώ για τον Έλληνα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, υπαρξιακή σημασία το να μπορέσει να πει τη γνώμη του και να εισακουστεί. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα πάθο. το οποίο έρχεται βέβαια από πολύ παλιά. Μπορώ να αρχαία πω από την αρχή αγόρα, ε, πολύ σωστά. Βέβαια. Και συνεχίστηκε. Λοιπόν, αυτό το πάθος, επαναλαμβάνω, ο, ο, ο, ο τυπικός βόρειος άνθρωπος θα το πει ότι καλά, αντί να συζητούν και να εκφράζουν γνώμες και να τις διασταυρώνουν και να προσπαθούν να βρουν συνθέσεις, γιατί δεν πάνε να εργαστούν και να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Με αυτό που λέω, δεν θέλω να εννοήσω ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε και τον τρόπο που θα εργαστούμε. Φανώς. Αλλά πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι η εργασία για τους Έλληνες δεν μπορεί να είναι συνώνυμη της υπαγωγής σε μια μονοτονία, σε ένα απόλυτο μηχανικό τρόπο εκτέλεσης καθηκόντων. Αυτό όσο και αν να μπούμε στις δυσκολίες που θα μπούμε και να θα αλλάξουμε τον τρόπο εργασίας, αλλά αν αλλάξουμε αυτό δεν θα είμαστε πιο εαυτός μας. Μάλιστα. μάλιστα, εδώ πρέπει να βάλουμε μια άνοτελεία να πάμε σε διαφημίσεις. Κυρίες και κύριοι, είστε συντορισμένοι 105 και 5. Ακούτε την εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Είναι προσκεκλημένος ο καθηγητής πολιτισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλης Καραποστόλης. Επανερχόμαστε με το βλέμμα στραμμένο και στις Βρυξέλλες, εν αναμονή των δηλώσεων του κ. Βαρουφάκη. Με αυτό το υπέροχο α, τραγούδι, έτσι, ένα θησαυρό πραγματικό της παραδοσής μας, ε, ξαναρχόμαστε σε, σε αυτή την δικαιολογημένη πιστεύω ε, ουσία που ψάχνουμε τα τελευταία χρόνια. Ίσως και επειδή η παιδεία στραπατσαρίστηκε εδώ και πολλά χρόνια Βλέπω πολλά νέα παιδιά να προσπαθούν να βα... βγάλουν άκρη με τη ρίζα ξανά mm -hmm. Δηλαδή κάτι mm -hmm. να γυρίσουν mm -hmm. πίσω, να πιάσουν mm -hmm. κάτι γερό και mm. να αρχίσουν να ξεδιπλώνουν αλλιώτικα την κατανόησή τους για, τη, για το τώρα του τόπου ε, και είναι πολύ σοβαρό και το λέω γιατί ξέρω ότι έχετε επαφή μες στα αμφιθέατρα, στις ώρες δασκαλίας, με φοιτητές, με νέους ανθρώπους ε, αισθάνεστε κι εσεί ότι υπάρχει ένα, ένα τέτοιο σκύρτημα ε, στους νέους τώρα Ναι, ε, υπάρχει αλλά δεν είχε βρει ανταπόκριση φοβάμαι μέχρι τώρα και είναι καιρός να το ξανασκεφτούμε αυτό, δηλαδή τι να σκεφτούμε συγκεκριμένα ότι στα μάτια των νέων πρέπει να εμφανιστούν και πάλι ζωντανές μορφές μορφές ανθρώπων οι οποίοι έπραξαν ή πράττουν με μια γενναιότητα με μια αποφασιστικότητα με μια ευγένεια και να μην έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο είχαμε μην τυχόν και αυτή η ανάδειξη οδηγήσει στην προσωπολατρία ή στην ιερόλατρία που είναι ένας κίνδυνος αλλά αν ο εκπαιδευτικός ή ο συγγραφεα ή ο καλλιτέχνης το έχουν υπόψη τους και δεν έχουν αυτή την ε, αντίληψη μπορεί να δημιουργήσουν ε, να δημιουργήσουν προσφέρουν στους νέους ε, τη ζωντάνια και το κίνητρο τα οποία το έχουν, τα έχουν ανάγκη αλλά δεν τολμούν να το ομολογήσουν ότι το έχουν ανάγκη γιατί επειδή στην εποχή μας ε, έχει ε, να αυξηθεί πάρα πολύ η ευθυξία γύρω από τα λεγόμενα προσωπικά δεδομένα Όπως και λέτε, την κατάφυρσή τους. λέτε, λέτε και όλα μια πολύ ωραία mm. λέξη, λέτε ότι είναι, είμαστε, έχουμε γίνει μυγιάγκη. Μυγιάγκη, ναι. Yeah. Δηλαδή δεν, δεν τολμάει κανείς να υποδείξει σε κάποιον κάτι και φανταστείτε όταν αυτός ο, ο κάποιο που υποδείξει είναι πρεσβύτερο, έχει πονέσει, έχει τραβήξει κάποια βάσανε και προσπαθεί να μεταβιβάσει την πείρα του. Ο νεότερος όμως μπορεί να πει ότι ο... τότε ότι ο μεγαλύτερος πάει να με κλείσει, να με Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα και πρέπει να δούμε πώς θα το λύσουμε. Πώς θα το λύσουμε με την ειλικρίνεια των κινήσεων και του λόγου μας. Μόνο αυτή μπορεί να πείσει ένα νεότερο ότι ενδιαφέρει να του αυτό το οποίο έχει ζήσει και εδώ η οι νεότερες γενιές, σε αντίθεση με τις παλαιότερες, ντράπηκαν να μιλήσουν στους νέους για τις τρικλοποδίες που τους έβαλε ζωή. Ενώ οι γονείς μας και οι παπούδες μας ε, είπαν ε, για, το τι, για το πόσο ταλαιπωρήθηκαν για να τα βγάλουν πέρα, γιατί του τους έτταχε, για τα λάθη που κάναν, για τη φτώγια την οποία πέρασαν. Για οι, το άλλα οι, θέλανε και άλλα τέλανε. Και άλλα το του βγήκαν. Ναι. Ενώ οι γονεί του καιρού μας είναι σαν να ντρέπονται τα παιδιά τους να τους πούνε ότι τα πράγματα μου ήρθαν ανάποδα και έτσι ε, κρύβουν αυτή την αποτυχία και παρουσιάζουν μπροστά τους όποια σημεία επιτυχίας ε, έτυχε να έχουν τα παιδιά τώρα διαισθάνονται ότι δεν είναι δυνατόν μια ολόκληρη ζωή να έχει περάσει έτσι οριζοντίως και να εμφανίστε μπροστά τους ε, με ένα σπίτι, Αυροχής ένα αυτοκίνητο. Ναι. Και επειδή δεν τους αποκαλύπτεται αυτή η περιπέτεια γίνονται δύσπιστοι. Mm. Και επομένως αναζητούν τα μαθήματα της ζωής στην ε, φαντασία τους ή στα προϊόντα, τα οπτικοακουστικά, τα ψηφιακά κλπ. Το... και δεν αγγίζουν με τα χέρια τους, με το σώμα τους, με την ύπαρξή τους, αυτό το οποίο πιθανόν να τους κάνει να πονέσουν. Εκεί έχουν μεγάλη ευθύνη οι και οι εκπαιδευτικοί και η ηγεσία. Άρα, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που θα είναι πρόβλημα και ο Δίνης, αυτό συνολικά λέω κοινωνία σήμερα, πρέπει να προσπαθήσουμε να δείξουμε στους νεότερους και στον εαυτό μας και πάλι, ότι υπάρχει μέσα στην Οδύνη ένα στοιχείο πρόκλησης δηλαδή ανάδειξη μιας ζωτικότητας η οποία, ε, την οποία οφείλουμε να αναδείξουμε διότι την είχανε οι... η... Την, την έχει η προ... ζωή ίδια. Την έχει η ζωή ίδια αλλά την είχανε και η οι... πρόγονοι. Αυτοί που μας γέννησαν. Αυτοί που, που μας έφερα, αυτοί που μας εξασφάλισαν αυτά τα οποία έχουμε. Θα μου πείτε και το λένε πολύ άρα γυρίζουμε πίσω στους προγόνους για να μπορέσουμε να τλείσουμε. Δεν γυρίζουμε με την έννοια τη γυρίζουμε γυρίζουμε με την έννοια της μιας οφειλής προς τον τόπο. Δηλαδή, χρειάζονται το πρόγραμμα, θα έλεγα, να συγκρότησε τις χώρας, θα έπρεπε να είναι ένα είδος, ένα πρόγραμμα τοποφιλίας, θα το πω έτσι, ρήξη Πρέπει να αγαπηθεί ο τόπος. Όταν κάνεις διαπραγματεύσεις με τους ετέρους σήμερα, δεν μπορείς να μην ξέρει τι ακριβώς διαπραγματεύεσαι. Άρα, τι διαπραγματεύεσαι, τον τόπο σου, την πατρίδα σου, την κοινωνία σου. Αυτή την πατρίδα πρέπει να τη ζήσεις, τη ζούμε, αλλά πρέπει και να τη γνωρίσουμε. Για να τη γνωρίσουν οι νεότεροι πρέπει να έχουν στα βιβλία τους και ξανά και τέτοια στοιχεία. Τα παιδιά της επαρχίας, τα σχολεία, πρέπει να μπουν μέσα στα προγράμματα των σπουδών τους και στοιχεία τοπικής ιστορίας. Εσείς είστε από τη Θράκη. Εσείς... Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα. Εγώ είμαι... Εσείς τα Ωραία. Τα παιδιά των περιοχών αυτών έπρεπε μέσα ένα μερικές ώρες στο πρόγραμμά τους να είχαν και, και μαθήματα που θα αφορούν τον τόπο, την ιστορία του, την... Το φιτολόγιο yes. του, τη χλωρίδα του, την πανίδα τους του, του θρύλου του, τι παραδόσει του, το ζωντανό του παρόν, τη δημιουργικότητά του. Κύριε Καρποστόλη, επειδή αναφέρεστε στην νεολαία και επειδή ω εκπαιδευτικό και δάσκαλο έχετε άμεση επαφή με τα παιδιά αυτά, παίρνω τη λέξη ευελιξία. Μια λέξη που την ακούσαμε από τον κύριο Ντάισεμπλουμ, ναι. κατ' την έλεγε ναι. σήμερα. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσετε, ναι. να παρατείνετε το ισχύον πρόγραμμα με ευελιξία ω προ την ναι. ε, τήρηση. Των δεσμεύσεων και την εφαρμογή του ναι. Πάμε λοιπόν στη λέξη ευελιξία ναι. Που τόσο πολύ ταλανίζει Τους νέου ανθρώπους ναι. Τους καλούν λοιπόν να μάθουν μια γνώση ναι. Η οποία στο όνομα της ευελιξίας Ενδεχομένως σε 5-6 χρόνια Να είναι άχρηστη ναι. Γίνονται λοιπόν εργαλεία εκμάθηση ενός εξειδικευμένου συγκεκριμένου πράγματος ναι. Που πρέπει να είναι ευέλικτη Για να μπορούν να απορροφηθούν ναι. Αλλά έτσι χάνουν ναι. την κεντρική γνώση ναι και την κεντρική γνώση, αλλά και αυτό που είναι απαραίτητο για να, ε, για να γίνεις δημιουργικός, δηλαδή συγκέντρωση δυνάμεων σε ορισμένα σημεία. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Και το μικρό παιδί το ξέρει, ότι όταν συγκεντρωθείς και επιμείνεις τότε αυτό που λέμε αντίσταση των πραγμάτων θα έρθει και θα σε προκαλέσει και θα θέλήσει να την κάμψεις αυτήν την αντίσταση. Εάν όμως δεν επιμείνεις, δεν θα προλάβεις να δεις τι σου αντιστέκεται και θα πας στον παραδίπλα. Μόλις πάει να σου αντισταθεί αυτό θα στρίψεις και θα πας στο πιο πέρα. Πάντως για αυτό εσ... που λέτε βλέπω τα, τα πιτσιρίκια εγώ ή και τα, τα νεαρά παιδιά με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που έχουν, πρέπει να περάσεις κάποιες πίστες για να mm. προχωρήσεις παρακάτω. Mm. Και αν δεν ε, το καταφέρνουν επιμένουν μέχρι mm. να την περάσουν την πίστα. Mm. απλώ αυτό είναι mm. του χεριού μας και ναι. το κάνουμε με χαρά ξανά ναι. και ξανά μέχρι ναι. να αποκτήσουμε αυτή ναι. την ικανότητα, το ναι. εμπόδιο που ναι. έχει βάλει το παιχνίδι να ναι, το, ναι. το περάσουμε ναι. και να πάρουμε πια το, την επιβράβευση ναι. ότι πάμε. Το, επο, το εμπόδιο είναι η πηγή τη αυτογνωσία μα τελικά. Και αυτό τώρα που λέμε, σαν παράδειγμα, <χει> και είναι πολύ κατανοητό, έτσι όπω το φύγεται και μέσα στο, στα κείμενά σα, στο βιβλίο Η ζωή σαν τιμολόγιο. Λέτε ότι ουσιαστικά με το που έχει κανεί την αίσθηση ότι μπορεί να μην κάνει για πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά ή το αντικείμενο yeah. της γνώσης που διάλεξε σχεδόν μαρένεται ο ζήλος στον yeah. Uh, yeah. Uh, στο μαθητή ή στον φοιτητή yeah. και, το, uh, και λέει με το μυαλό του τι να κάτσω να μάθω αν μετά από πέντε χρόνια πήμε, yeah. η γνώση αυτή yeah. ήδη yeah. είναι yeah. παροχημένη yeah. Yeah. και πρέπει yeah. Yeah. να μάθω κάτι yeah. άλλο. Yeah. Yeah. Εκεί θέλω αυτό yeah. που yeah. λέγατε yeah. πριν yeah. Yeah. ότι η, uh, η δημιουργεί ποιότητα το να αγκυροβολήσει κανείς ας ναι, πούμε ναι, στο ζητούμενο, ναι, ναι. αυτό που λέτε ναι. και για τη χώρα την ίδια δηλαδή. Και για τη χώρα και ενώ παράλληλα θα έχουμε μια εφεδρεία που θα την πω και ίσως αυτό να θεωρηθεί λιγάκι παρακινδυνευένο. Η αρασιτεχνία πρέπει να εκτιμηθεί εκ νέου, mm -hmm. η, η, η, με τη, να της δοθεί η σοβαρότητα την οποία να αξίζει.